Στο 13 ως 52 Οι δύο Απόστολοι Αντιόχιαν τη Πησιδεία, διοκόμενοι αναχωρούν διοικώνιων. 13 Αποπλέυσαντε δε από την Πάφων, ο Παύλο και όσοι είσαν μαζί του, ήλθονε στην Πέργυν τη Παμφιλία. Αλλά ο Ιωάννη, ο επικαλούμενο Μάρκο, απεχωρίστη από αυτού και πέστρεψαν στα τα 14 Αυτοί όμω διέτρεξαν την περιφέρεια που αρχίζει από την Πέργυν και ήλθονε στην Αντιόχιαν τη Πησιδεία, και αφού εισήλθουν κατά την ημέρα του Σαββάτου στην συναγωγή, εκάθισαν στα καθίσματα τα προορισμένα για του ξένου. 15. Μετά την ανάγνωση δε των περικοπών τη Πεντατεύκου και των προφητών, έστειλαν οι αρχισυνάγωγοι προ αυτού τον υπηρέτην τη συναγωγή και του είπαν: «Άνδρες, αδελφοί, εάν έχετε λόγων προτρεπτικών και διδακτικών δια των λαών, ομιλήσατε. 16 αφού δε σηκώθη ο Παύλος και έκαμε με το χέρι του σημείων, ότι επρόκειτο να ομιλήσει είπε: άνδρες Ισραηλίτε και όσοι εκ των εθνικών είστε εδώ οι οποίοι ως προσήλυτοι εγνωρίσατε των αληθινών θεών και φοβήστε Αυτόν ακούσατε 17. Ο Θεός του προνομιούχου του του λαού που κατάγεται από τον ευλογημένο Ισραήλ εξέλεξε τους προγόνους μας και ανέδειξε πολυπληθή και ισχυρών των καταγόμενων από αυτούς λαών, όταν κατοικούσεν ω ξένος και πάρικος στη χώρα της Αιγύπτου και δια της πανισχύρου του δυνάμεως τους έβγαρεν από την χώρα αυτή. 18. Και εκεί στην έρημον, επί τεσσαράκοντα περίπου έτη, εβάστασεν ο Θεός την δυσπιθή και δίστροπον διαγωγήντων. 19. Και αφού εξόντωσεν επτά έθνη εν τη χώρα της Χανά, έδωκεν σε αυτού κληρονομίαν την χώραν την οποίαν κατήχον ως τα έθνη εκείνα. 20. Και μετά τα αυτά επί τετρακόσια και περίπου έτη έδωκεν στον των λαών Κριτάς οι οποίοι τον κυβέρνησαν μέχρι του Σαμουήλ του προφήτου. 21. Και από τότε ζήτησαν βασιλέα και έδωκεν εις αυτούς ο Θεός τον Σαούλ, τον ιών του Κις ο οποίος κατήκεται εκ της Βενιαμίν και βασίλευσε επί τεσσαράκοντα έτη. 22. Και όταν ο Θεός τον απεδοκίμασε και τον εξεδίωξε τους ανέδειξε βασιλέα τον Δ και εδώ και την μαρτυρίαν τη μαρτυρία περί αυτού. Έβρον Δαβίδ, τον Ιών του Ιεσέ, άνδρα όπως τον θέλει η καρδία μου, ο οποίο θα κάνει όλα τα θελήματά μου. 23. Εκ των απογόνων του Δαβίδ τούτου ο Θεός σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει στου πατριάρχας και σε αυτόν τον Δαβίδ, απέστειλε και ανέδειξαν τον Ισραήλ σωτήρα των Ισού. 24. Αφού πρωτήτερα ο Ιωάννη, πρωτού Ισού έμβει στην δημοσία δράση του. Εκήρυξε βάπτισμα μετανία ει όλων των λαών του Ισραήλ για να τον προπαρασκευάσει προς υποδοχή του ερχομένου με το λίγον σωτήρος. 25 Κατά τον καιρόν δε που ο Ιωάννης να κηρύττει για να φέρει πέρα στην αποστολή του, έλεγε: Ποιον με νομίζετε ότι είμαι, Δεν είμαι εγώ αυτό που περιμένω Μεσίαν. Αλλιδού, ύστερο να ποέμερχεται κάποιο άλλο, του οποίου δεν είμαι άξιο να λύσω σταπεινό του υπηρέτη στο υπόδημα των ποδών. 26. Άνδρες αδελφοί, τέκνα του γένους Αβραάμ και όσοι μεταξύ σας είναι προσήλυτοι εκ των εθνικών και φοβούνται των αληθινών θεών. Ισάς απεστάλλει το κήρυγμα της σωτηρίας τάφτης ή της επιτυγχάνετε δια του Ιησού. 27. Ισάς που κατοικείτε μακράν από την Παλαιστίνη απεστάλλει το κήρυγμα τούτο. Διότι αυτοί που κατοικούν ει Ιερουσαλήμ και οι άρχοντές των παρεγνώρισαν τούν τον Ιησούν καθώς καθώ και τι διακηρύξει των προφητών που κάθε Σάββατο αναγεινώσκονται και ακούνται στα συναγωγά. Και αντί να τον αναγνωρίσουν ω Μεσίαν, τον κατηδίκασαν ασυναισθήτω δε και χωρί να το καταλαβαίνουν, επλήρωσαν και πραγματοποίησαν τα προφητείας αυτά. 28. Και τι δε δεν έβρουν αυτόν κανένα έγκλημα ή ενοχή, ώστε να δικαιολογείται η ωστε να δικαιολογειται καταδίκη του. Εζήτησαν από τον Πιλάτο να θανατωθεί ούτως. 29. Αφού δε εξετέλεσαν όλα όσα έχουν γραφεί και προφητευθεί περί αυτού υπό τον προφητόν, κατέβασαν από το ξύλο του σταυρού το σώμα του και το έβαλαν εις μνημείον. 30. Ο Θεός όμως ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. 31. Και αυτό μετά την ανάστασή του ενεφανίστη επί πολλά σμέρα σε εκείνου που ανέβησαν μαζί του από την Χαλέλα ή στην Ιερουσαλήμ, οι οποίοι τον είδαν με τα μάτια του και μαρτυρούν την ανάστασή του εις των λαών. 32. Και όπω εκείνοι μαρτυρούν εις τους εν Ιουδέα, ούτε και εμεί αναγέλουμε εισά το χαρμόσενο μήνυμα ότι την επαγγελία και υπόσχεση που έδωκαι με στου μας, μα, ταύτινο Θεό έχει τελείω πραγματοποιήσει τιμά απογόνου εκείνων. Και την επραγματοποίησε αναστή σα εκ νεκρών και ανυψώ σα τον Ιησούν, 33, σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στον Δεύτερο Ψαλμό. Ιό μου είσαι εσύ, όχι μόνον κατά την Θείαν, αλλά και κατά την ανθρωπίνη φύση σου. Εγώ σήμερον, όταν έδειξε υψή την υπακοήν και ενήξε τον θάνατον, επιβεβαίωσα δια τη εκ νεκρών αναστάσεώ σου ότι έχει γεννηθεί εξεμού, και σε ανύψωσα ενδόξωση στα δεξιά μου. 34. Ότι δε τον ανέστησε εκ νεκρών όχι προσωρινό όπω οι νεκροί που αναφέρονται στα σγραφά στου αναστάντε, αλλά οριστικό και κατά τρόπον που να μην πρόκειται πλέον να επιστρέψει στην φθορά του θανάτου, το έχει πει ο Θεό με του εξή λόγου. Ότι θα δώσω ει άστα σιαιρά υποσχέσει μου που υπεσχέθηνε στον Δαβίδ, ε οποία είναι βέβαιε και αξιόπιστοι και ασφαλώ θα πραγματοποιηθούν. 35. Επειδή δε οι υποσχέσει αυτέ είναι βέβαιε και αξιόπιστοι, Δι' αυτό και άλλων ψαλμών ομιλή προφητικός και περί η οποία ξεπληρώθηκε και επεδείχθη κατά πάντα ακριβής. Λέγει δηλαδή «Δεν θα επιτρέψεις ο Μεσσίας που είναι εξολοκλήρω αφοσιωμένος σε να είδη φθοράν και από θανάτου. 36. Ο λόγος δε και η υπόσχεση αυτή δεν επραγματοποιήθη επί του Δαβίδ αλλά επί του Ιησού. Διότι ο Μέν Δαβίδ αφού υπηρέτησε κατά την γενεάν του εις την Βουλήν του Θεού η οποία απέβλεπε εις τον να παρασκευαστούν οι άνθρωποι δια της σωτηρίας του μεσίου, απέφαινε και προσετέθη στου αποθαμένους προγόνους του και είδε την φθορά του θανάτου 37. Αυτό όμω ο Ιησούς τον οποίο ανέστησε ο Θεός δεν είδε φθορά και από σύνθεση θανάτου 38. Α είναι λοιπόν γνωστόν εις ο άνδρες αδελφοί ότι σα διακηρύτεται και σας γνωστοποιείται σήμερα από εμά άφεσης αμαρτιών, η οποία δίδεται δια του Ιησού τούτου. 39. Και από όλα εκείνα τα μαρτήματα από τα οποία δεν υπορέσατε με τον νόμο του Μωυσέως να δικαιωθείτε, επιτυγχάνει δια του Ιησού τούτου την δικαίωσή του καθένας που πιστεύει, είτε Ιουδαίος είναι, είτε εθνικός. 40. Αφού λοιπόν εν το Ιησού επληρώθησαν πάση προφητείαι και επαγγελίε. Και αφού δι' αυτού μα δίδεται η δικαίωση, προσέξτε μήπω πέσει πάνω σα και εφαρμοστεί η σα εκείνο που έχει λεχθεί στα βιβλία των προφητών. 41. Είδατε εσεί που καταφρονείτε τα παραγγέλματα και τα σαπειλά του Θεού. Είδατε και θαυμάσατε και εξαφανίστητε. Διότι εγώ εργάζομαι από τον ημερών σα, έργων τιμωρία και καταστροφή, η οποία θα σα επιβληθεί ω ποινίδια την ασέβειά σα και θα είναι τόσο φοβερά και ανέλπιστος εσά η καταστροφή αυτή ώστε αν κανείς εκ προτέρου σας την διηγείτε θα σας φανεί το έργο τούτο της καταστροφής εξ ολοκλήρου απίθανον και κατ' ουδένα λόγων θα το πιστεύσετε 42. Όταν δε οι δύο ούτε οι Απόστολοι έβηναν από την συναγωγή των Ιουδαίων Παρεκάλλουν αυτού οι εκ των εθνικών προσήλυτοι να αναπτυχθούν δια περισσότερων λόγων εις αυτού κατά το επόμενο Σάββατο τα γεγονότα αυτά τα αφορώντα ει των Μέσαιων Χριστών. 43. Όταν δε διελήθη η σύναξη, πολλοί από του Ιουδαίου και από του Σεβωμένου των Αληθινών Θεών Εθνικού που είχαν προσυλλητιστεί από του Ιουδαίου, οικολούθησαν τον Παύλον και τον Βαρνάβαν, οι οποίοι του ομίλουν με οικειότητα και του έπειθαν να εμένουν ει χάρη του Θεού την οποία έλαβον πιστεύσατε σε το μεταξύ στο Ευαγγέλιο και βαπτιστέντες. 44. Κατά το επόμενο δε Σάββατον σχεδόν ολόκληρους η πόλη συνηθρίστη για να ακούσει των λόγων του Θεού. 45. Όταν όμως είδον οι Ιουδαίοι τα πλήθεια αυτά του λαού, εκυριεύθησαν από ζηλοτυπία και φανατισμών και αντέλεγον εις εκείνα που έλεγε ο Παύλος. και προσέθετον ολονέν νέας αντιλογίας. Συγχρόνως δε και οι βρίζοντες των Χριστών και τους Αποστόλους. 46. Παύλο και ο Βαρνάβας τους ομίλησαν μετά φοβίας και θάρρους και τους είπαν, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, ο οποίος εκάλεσε ενισωτηρία πρώτον από όλους τους άλλους λαού τον Ισραήλ, ή των αγκαίων και επιβεβλημένων Ισάς τους Ιουδαίους να κηρυχθεί πρώτον ο Λόγος του Θεού αφού όμως τον αποδιώχνετε και δεν τον δέχεστε και αφού σείς οι ίδιοι βγάζετε δια τους εαυτούς σας την απόφαση ότι δεν είστε άξιοι τη αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα προς τους εθνικούς. 47. Και πράττω μεν τούτο, διότι έτσι μας έχει διατάξει ο Κύριος. Και η διαταγή και εντολή αυτή του Κυρίου περιέχεται στους εξής λόγου στους οποίους ο Θεός για του Ισαΐου απευθύνει προς τον Μεσσίαν. Σε τον Μεσσίαν έχω θέση δια να είσαι φως των εθνικών. Δια να είσαι προσωτηρίαν όλων, άνευ διακρίσεως χωρών και φυλών, έως τα έσκατα άκρα της γης. 48. Όταν δε οίκουν τα αυτά οι εθνικοί και πληροφορούνται ότι και δι' και είχε σταλεί ο Μεσσίας, έχερον και εξεφράζοντο με ευγνωμοσύνη και θαυμασμόν για τον λόγο του Κυρίου. Και πίστευσαν όσοι είσαν προορισμένοι δι' την αιώνιον από τον Θεόν, σύμφωνα με την πρόγνωση που είχε διαφτού ότι θα είχαν ευθείαν και επιδεκτική θέληση. 49. Μετεφέρεται ο δε διαστόματο και διαδίδεται το ο λόγο του κυρίου σε όλη την χώρα. 50. Οι Ιουδαίοι όμω παρεκκίνησαν τα σπροσιλή του γυναίκα που εσέβονται των αληθινών θεών και τα γυναίκα τη ανωτέρα τάξεω και του προκρήτου τη πόλεω και προεκάλεσαν διωγμόν εναντίον του Παύλου και του Βαρνάβα και του έβγαλαν έξω από τα σύνορά των. 51. Αυτή δε. Αφού ετείναξαν τη σκόνη των ποδόντων για να δείξουν ότι διακόπτουν κάθε σχέση μαζί των και τίποτε ειδικών του, ούτε από το χώμα τη Πατρίδο δεν παίρνουν επάνω του, ήλθαν στον εικόνιον. 52. Παρά των διωγμών όμω τούτων, οι μαθητέ που έμενονε στην Αντιόχεια και τα περίχωρα αυτής, έγιναν όλο και περισσότερο γεμάτοι χαράν και πνεύμα αγίου. Η θεία χάρη δηλαδή, επλημμύρη στο εσωτερικό του και μετά των άλλων καρπών του πνεύματο, σε την χαράν.